Καλησπέρα σας, Newscast, επεισόδιο 32, ηχογραφούμαι από την Άνω Πόλη, 21 Τετάρτου 2008, εγώ είμαι ο Χριστός και δίπλα μου έχω τον Άγγελο και τον Αποστόλη. Γεια. Yeah. Γεια. Yeah. Πολύ ωραία. <laughs> ε, Συνήθως συνηθίζουμε να λέμε τα νέα μας στο ίντρο και θα αρχίσω εγώ αυτή τη φορά. Γεια, yeah. ξεκινήσω. Yeah. Ε, όλοι γνωρίζουμε, τουλάχιστον αυτοί που βρίσκονται εδώ πέρα, ότι παρακολουθώ πρόγραμμα μεταπτυχιακού τα Εεεε. Τυχαίε. Είπα, δεν με είχα ρωτήσει. Τέλο πάντων, ε, το τελευταίο καιρό έκανα κάποιε σκέψει και κάποιε συνομιλίες Παλήτηση. με... Θα πεις τι είναι, πώς πάει το πλακί ε, ε, μου, τι αγνείς. Είναι στάσιμη. Δεν έχει δέξει. προχωρήσει ακόμα. Τέλο πάντων, έχασα τον ρυθμό μου τώρα. Ε, αυτός είναι ο στόχος. Συγχαρητήρια, το πέτυχες. Ε, έχω κάνει δηλαδή. κάποιες συζητήσεις με καθηγητές και είναι πολύ πιθανό να συνεχίσω και σε διδακτορικό ε... και το... Εδώ, τώρα όπως όλους ξέρω γιατί χαίρετε, γιατί μάλλον θα συνεχίσει κι αυτός Στον λοιπόν, το... δεν μπορώ να συνεχίσω, γιατί <laughs> ξεκείς με νοηθεί εγώ. Ναι, <laughs> αλλά υπάρχει, πώς το λένε, παραθυράκι Έτσι Νόμιμο, έτσι, δεν λέμε κάτι παράνομο εδώ πέρα Νόμιμο μόνο κάτι νοικοτικά παίζουμε. Και είναι αρκετό... υπάρχει μάλλον μεγάλη πιθανότητα να, να συνεργαστούμε ε, ποιο λόγο συνεργαζόμαστε, δεν έχω πρόβλημα. Μ' αρέσει που πάμε να κάνουμε το σοβαρό εδώ <laughs> πέρα γιατί υπάρχει πνεύμα αντιλογίες. Ε, δηλαδή συνεργαζόμαστε. Και ο Άγγελος δεν θα μας πει κανέναν ναι, γιατί δεν έχει. Ωραία, <laughs> πάση ναι. πτώση... παιδιώς πτώση συνεργαζόμαστε. Τι θα κάνουμε. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά δεν το εκεί, την να εργαστούμε. Θες να δεν έκανα που σε πωλιό. Τα νέα έλεγα. Εντάξει οκ. Έχεις περίπου ακόμα δύο λεπτά να πεις νέα. Τι θα πούμε σήμερα. Όχι. Ωχ. Ωχ. Δεν πούμε. Τι θα πούμε. Εγώ τον χρόνο τον έφαγα. Στον χρόνο που με μένει λοιπόν και μέχρι να σκεφτεί ο Άγγελος να πει νέο που δεν λέει ποτέ. Εγώ δεν πω ότι σήμερα. θα πεις γιατί... Κάθε φορά δεν λες. Εναι επίτηδες. Θα πω εγώ τώρα τι θα πούμε σήμερα και σήμερα θα πεις νέο. Γιατί άμα δεν πεις... Σκέψης ένα νέο να το πεις τώρα. Θα πεις θα ένα νέο που ή το πεις. Για σένα έτσι, όχι για γενικά yeah. για τον κόσμο. Λοιπόν σήμερα έχουμε... Ε, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω ως μεταβοτικό το συγκεκριμένο podcast. Έτσι. Προσπαθούμε να φτάσουμε σε μια στάνταρ οργάνωση για να ξέρει ο κρατήσει τι περίπου θα ακούσει. Και για σήμερα... Ε... Το κύριο θέμα συζήτησης θα, θα επικταθεί γύρω στις κινήσεις που κάναμε για το νέο χώρο που πήραμε και κάποιες νέες αποφάσεις που πάμε πάρει για το τι καινούργια πράγματα θα επιδιώξουμε ή τι θα αλλάξουμε. Ωραία, αυτό θα είναι το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης. Θα ακουστούν ειδήσεις για, από την ελληνική μπλογκόσφαιρα και από την ελληνική επικαιρότητα σε τίτλους. Ε, έχουμε εισάγει μια νέα στήλη που λέγεται Γνωρίζοντας στο Web2 Δεν λέμε παραπάνω, θα καταλάβετε στη συνέχεια τι είναι αυτό Κλασικά θα υπάρχουν προτάσεις για διασκέδαση και ψυχαγωγία ε, Και λογικά κάπου εκεί θα κλείσει και το podcast με κλασικές γαζωμάρες που λέμε στο τέλος Για να φτάσει η ώρα να το ακούσει μέχρι τέλος και να μην το κλείσει στη μέση Και τώρα ο Άγγελος θα μας πει το νέο του Έχεις ένα νέο και τι θέλω όλο, θα πει το νέο όχι εγώ 59 δευτερόλεπλη, μου έχουν πει στο Εντάξει, Εγώ έχω να πω ότι... Γυαλάει μου όσο να το πεις στο βόλο Το λέει το λέει το λέει Έχω να πατήσω το εξής, το βόλο έχουν βάλει, είναι πως είναι Έτσι που είναι ο που είναι δύο και δύο ενδιάμεσα Έχουν βάλει Mm. Ωραία, με τη λογική ώστε να μην παρκάρουν τα αυτοκίνητα της άξιος και να μπορούν να, να έχει ελεύθερη κίνηση ο δρόμος. Και έχουν εναντιωθεί όλοι οι καταστηματάρχες και έχουν κεμάσει σε όλη την πόλη μαύρες σημαίες που λένε κάτω οι κορίνες <ΣΣΣ> γιατί έχει μειώσει τις στα καταστήματα. Σοβαρά. Και είναι όλοι οι πόλεις με σημαίες στα που λένε κάτω οι κορίνες. Τσίπουλο, έχει. Ναι. Είπιες. Ε Μόλις πάνε να... μετά τη διαδήλωση ο παιδί μου, πάνε και μείνουν Έτσι. Καλή φάση. Αυτά, απ' το ίντρο, προχωράμε στα θέματα. Και τώρα η ελληνική επικαιρότητα σε τίτλους. Μουσική Την προηγούμενη Δευτέρα ξεκίνησε το πιλωτικό πρόγραμμα αντικατάστασης των πλαστικών σακούλων με βιοσακούλες στο Δήμο Αθηνών. Μουσική Θεραπευτικό εμβόλιο κατά πολεμά τον καρκίνο του μαστού. Συγκλωφόρησε το καινούριο άλμπουμ των James με τίτλο «Hey Ma». Στην 56η θέση έπεσε η Ελλάδα από την 48η στην ετήσια έκθεση «Global IT Report» 2007-2008 σε ό,τι αφορά τη δικτύωση των οικονομιών. Παιδιά, ήθελα να σας ρωτήσω με το, με το νέο host provider του HostGator, τι παίζει, <συσίλει> τελειωσαν οι... οι δουλειές που είχαμε με αυτούς Λοιπόν, ή μάλλον θα άρχισαν οι δουλειές που είχαμε με αυτούς Οι δουλειές άρχισαν από το, <συσίλει> όπως είχαμε πει και το προηγούμενο επεισόδιο, αλλάξαμε πάραχο χώρου Στοιχεία του χώρου, ξέρω χώρο, πως χώρο, μπάνγκριθ, ε, τιμή κτλ, έχουμε πει στο προηγούμενο επεισόδιο, δεν <συσίλει> ποτέ... τα ξέρω Τώρα έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες μετακόμισης Έπιπλα αυτά για τα πράγματα Έπιπλα, τζάμια, κοινούια, βαψίματα και τελευταίες Ωραία Έχουμε στη CD του WordPress 2.5 Αλλά δεν το λέμε αυτό σε άθρο Γιατί το έχουν πει όλοι οι άλλοι Και εκεί η βλακία, πώς πάνω Τελειάς μην ηχόνιση Όχι, πώς πάνω Έχουμε περάσει το WordPress 2.5 Έχουμε περάσει η theme και όλα τα πλαγγίσεις που χρειαζόμαστε με τις κατάλληλες αλλαγές και το μόνο θεωρητικά που μένει για να τρέχει τη σελίδα στον αορό είναι να περάσουμε τη βάση. Σημαντικό. Να πούμε ότι δεν κάναμε μετακόμιση έτσι πως ήταν το τέτοιο, γιατί ακριβώς θέλουμε να βάλουμε 2-5, αλλά απ' την αρχή, όχι να το κάνουμε upgrade μετά. Και ότως αφού δεν κάναμε θα κάνουμε τη μετακόμισή... την κάναμε σωστά. Δεν χρειάστηκε να κάνουμε κάποια τέτοια διαδικασία. Και τώρα από εκεί και πέρα, γενικά ο καινούριος χώρος, όπως είχαμε πει, είχα πει και στο προηγούμενο επεισόδιο, μάλλον ε, ε, φέρνει και μία νέα οργάνωση όλου του site With OF CHANGE Κάπως έτσι, <laughs> και, στο, και στη σελίδα και στο podcast, κατά γνώμη μου. Ένα, καταρχάς, πλέον έχουμε το χώρο, το, χώρο, το διαθέσιμο να τενοποιήσουμε, γιατί να ότι μέχρι τώρα τα αρχεία τα ηχητικά κρατούνταν σε άλλους σερβερ mm. σε Βασικά mm. Αλλά αυτό αντιλαμβάνεται και ο ακροατής ήταν και λίγο επίφοβο Γιατί το χώρο αυτόν σήμερα τον έχεις, αύριο τον έχεις πούμε Άσπινε και λίγους ε, για, για τον αριθμό ε, το γι Ωραία, ε, τώρα σε αυτό πιστεύω δεν θα έχουμε πρόβλημα <laughs> Μάλλον είναι σίγουρο αυτό πιστεύουμε. Αν έχουμε α, πρόβλημα σε αυτό πάντα λίγη. Ωραία, ε, μα, <laughs> μας αρκεί για να φιλοξενήσουμε τα ηχητικά αρχεία σε πρώτη φάση και ακόμα και αν χρειαστεί να επεκταστούμε και σε βίτγκαστ που λέγαμε πάλι θα έχουμε το χώρο. Ε, όπως έλεγα αυτό συμμετοδοτεί και μια νέα οργάνωση. παίρνουν το τι θα είναι όλο το site εννοποιημένο, έχουμε δυνατότητα να φιλοξενήσουμε και ενδεχόμενα άλλα blogs, είτε δικά μας προσωπικά, είτε και κάποιο άλλο μπορεί να θέλει, πούμε, να φάρει κάποιο blog σε μας. Εγώ βασικά θα ήθελα να φλεξενήσω, να έχω ένα blog δικό μου, αλλά ο Άγγελος θα πεταχθεί να πει ε, αποκλείται να το ενημερώσεις εσύ, είμαι καμία Παναγία, αποδικαίτε να σου δώσουμε. Έχω δικά άγγελα; Όχι, θα πω ότι αποκλείτε να ενημερώνεις, αλλά δεν αποκλείτε να σου δώσουμε. Ο χώρος είναι, <laughs> ο χώρος <laughs> είναι διαθέσιμος Έχει και... για το μισό ΜΜΜΑ και, <laughs> ε... και πλέον δεν τελειώνει έτσι, πρακτικά ας πούμε. Δη... Πρακτικά δεν τελειώνει. δηλαδή Αν σκεφτούμε ότι ε, Ένας 500 αρις δίσκος σε γίγα που έχω πάρει εγώ Αφήνω τα πάντα μέσα χωρίς να τα κοιτάω και δεν τελειώνει έτσι. Sí. Αυτό που είναι 600GB για πληροφορία συγκεκριμένη και όχι για να βάλεις ό,τι σου ήρθει Γιατί θέλει και upload αυτό για να γίνει έτσι δεν μπορούσα να πεις να δε 5 σεζόν από μια σειρά ξέρω εγώ που έχω αποθηκευμένη οτιδήποτε. Ωραία. Ε, δεν τελειώνουμε τίποτα. Άρα όλα τα μέλη καταρχάς τους φίλους μπορούν να κάνουν ένα blog αν θέλουν. Και θα είναι και καλό κατά τη γνώμη μου γιατί θα διαφημιστεί και το ίδιο το site. Στο Μπέμι με τράγκμα σκεφτόμαστε να μεταφέρουμε τα δικά μας. Είτε με ένα blogging farm για να μας εξυπηρετεί όλους. Είτε χωριστά. Ο καθένας να έχει το δικό του δηλαδή WordPress και να το ανανεώνει όπως θέλει αυτό Επίσης μπορείς να έχεις και το chcgold.newsfilter.gr Ναι, με τέτοιο subdomain. domain. Μου άρεσε. Εγώ ας πούμε σκέφτομαι να το κάνω έτσι, δηλαδή σκέφτομαι να μην... Είχα σκεφτεί αρχικά να πάρω δικό μου domain, αλλά πλέον μάλλον θα το κάνω έτσι. Crab.newsfilter.gr Καλή φάση. Η διαχείριση είναι πολύ εύκολη, μέσα από τα εργαλεία που μας δίνει ο κορδικαίτωρ. Αυτό θέλω να το πω, δηλαδή όσο το έχω ψάξει... Είναι... Κάνει πολύ, κατά... πολύ εύκολη την κατάσταση Είναι server, Οι servers του μάλλον είναι το στο εξωτερικό Η ναι. εταιρεία είναι Αμερική. Στη... Η εταιρεία ελληνική. είναι ελληνική. Εταιρεία ελληνική, το εξωτερικό Οι σερβερες είναι στην Αμερική Αλλά ο κάθε χρήστης έχει πρόσβαση Συνδομέν του μέσα από FTP σε σερβερ Οπότε χρειάζεσαι απλά ένα FTP Client Και κάνεις τη δουλειά σου εσύ προσωπικά στο δικό σου χώρο χωρίς να φοβάται ο χυψινιδιαχειριστής ότι μπορείς να δεις πράγματα που δεν πρέπει. Δηλαδή κάθε φορά μπορεί να βλέπει αυτά που του χρειάζονται μόνο. Επίσης δίνονται webmail διευθύνσεις. Ότις αν θες να το συνδέσεις και με ένα chill at newsfeed.gr μπορείς να το κάνεις και αυτό. Τώρα βέβαια προς το παρόν η ανάγκη αυτή δεν υπάρχει. Οπότε σε κάθε άρθρο δεν θα λέμε... μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον συντάκτη του άρθρου για να τον βρίσετε, να τον κριτικάρετε, να τον επικροτήσετε. Αυτό που σκεφτόμαθαν είναι να κάνουμε δύο-τρία email support για το ίδιο το site Δηλαδή να είναι ένα info at Στο οποίο θα μπορεί ο να στέλνει ό,τι προβλήματα έχει ό,τι θέλει καθώς πάντων Χωρίς, δεν ξέρω εγώ, το πέταξε με την ηλιά, το portofol, θα το πρόβλημα το. Γι' αυτό εδώ πέρα Ξέρας το portofol Ας να κάνεις το παίζω filter.gr Δεν χρειάζεται να κάνεις το info, έτσι ή το... I'm sad, θα θέλεις θα πηγαίνεις πραγματικά στην Ελλάδα. Ή το κατασταμμένος, αν θέλεις να πηγαίνεις πραγματικά. Κοράπτη. Κοράπτη. Κοράπτη, Κοράπτη, το Έλα, εντάξει, λέγει. Λοιπόν, εσύ το κάνεις πραγματικά, έτσι. Δεν πειράζει. δεν πειράζεις. Λέγει. Αυτά είναι πάνω στο λόγο, λοιπόν γιατί ακούγονται. Λοιπόν... θέλω θα πω. Ε, πρέπει στα, να mail Στα emails, FTP και σε αυτά Λοιπόν, ε, λέω, εμένα η οπτική μου ήταν να μπουν καποια emails όπως το, το info Atmosfield.lgr για να στέλνει ο άλλος ε, ό,τι σχόλια έχει τη σελίδα οτιδήποτε είναι αυτό Σκέφτηκα να υπάρχει ένα ε, blog post Atmosfield.lgr που μπορεί ο Χρήστης να προτείνει ένα θέμα για να δημοσιεύσουμε ah. Έτσι, δηλαδή αν θέλει να δημοσιεύσουμε κάτι εμείς ή κά κάτι δικό του, π.χ. έκανε κάτι που θέλει να πάρει δημοσιοτητα και είναι ενδιαφέρον, μπορεί να μας το στείλει. Και με την ίδια λογική μπορούν να μπουν και διάφορα άλλα μέλη επικοινωνίας, αν αυτό χρειαστεί. Για τις διαφημίσεις π.χ. που λέει ο Χρήστος, θα μπορούσε να <σταλάβουν> κάποιος θέλει να διαφημιστεί σαν ιδιώτης, να υπάρχει αντίστοιχο email, ξέρω εγώ, advertisement, ή advertaiser newsfield.gr και να στέλνει εκεί πέρα τις ιδέες του, ή τα banners, ή οτιδήποτε. Διαγωνισμό. Διαγωνισμό. Καινούργιο. Ε, μαντέψτε πόσα email θα πει πάνω από πέντε Έχω πει αυτή ταινιά, νομίζω. Τρία στην αρχή. Το και αυτή, ότι θα έτσι και δεν θα τα � Λοιπόν, ε, πάνω κάτω αυτά, έχουμε και άλλα να συμπληρώσουμε. Ωραία, αυτά ήταν για τα e-mails, γιατί <σχε> θα θέλαμε να κινηθούμε ε, στο πάλι στο χώρο αυτό, τον ίδιο στο πάλι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ε, απλά αυτή τη φορά το σκεφτόμαστε όχι μόνο με AdSense, της Google. Με σκεφτόμαστε σκεφτόμαστε με... με καθόλου AdSense. Σκεφτόμαστε αν μπορούμε να το αποφύγουμε καλύτερα, αλλά θα μπορούσε να δουλέψει αυτό με συνδυασμό άλλων πραγμάτων, όπως στοχοθετημένους χώρους της σελίδα για τη διαφήμιση ε, Αυτό που είπα πριν, δηλαδή αν κάποιος θέλει να διαφημιστεί στο, news field, στο NewsCast θα μπορεί να στείλει μέσω email την ιδέα του π.χ. μπορεί κάποιος να θέλει να διαφημιστεί στο NewsCast που είχαμε πει και πάλι να δηλαδή, ψάχνουμε κάποιοι χωρίες Και με όποιον άλλο τρόπο μας κάτσει στην πορεία και το σκεφτούν Άγγελε, κάτι θέλει να πεις εσύ Κάτι για την Nokia πάλι <laughs> ναι, όχι αυτό <υπάρχει>, δεν είναι έτσι. <laughs> Απλά υπάρχει η ιδέα να δίνουμε και το fit και μέσα του το Nokia Witset. Οπότε μπορείς να έχεις το... Το Πολύ εύκολο, <laughs> δύο-τρία κλικθεί. <laughs> Ωραία, ναι, γιατί όχι. Και τι και είμαστε, είμαστε. Να... Το Witset είναι μία εφαρμογή της Nokia. Είναι δωρεάν ε, Είναι με Java, πότε; ποτέ... τι είναι? Με Java. Ο Java το Java κονικά. Είναι πιο... Ιάβα είναι. Ε... Εντάξει. Είναι δω εάν, βλέπουμε ότι βάλω στο καιροπιόδι του εκείνητο την ανάγκη να είναι τη Snokke και έχει μέσα widgets, ο καθένας μπορεί να φτιάξει το δικό του και άλλος έχει φτιάξει παιχνίδια, άλλος έχει φτιάξει ξέρω εγώ οτιδήποτε και μπορεί να φτιάξουν και εμείς όπου θα διαβάζει τα άνθρα μέσω feed Καλή φράση. Εντάξει είναι κακό αυτό. Μια φορά που όπως να το κάνω, κόλληση κολλητής και μετά θα βρέσει να το κάνω να yeah. πω τώρα με την εφορμή αυτήν τώρα σκέφτηκα ότι υπάρχουν αρκετά σημεία στα οποία θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει fits και τέτοια και δεν το έχουμε κάνει, έτσι ε, κυρίως, για το, δεν κυρίως για το Newscast. Που όλο δεν βάλουμε. Εγώ όπου πετυχαίνω, στο, εγώ είμαι στο λόγο του ότι έχω το Creative Zen αυτό που χωραφούμε, Ωραία, αυτό έχει το Zencast. Πέρα έχω βρει ολονών των γνωστών αγνώστων τα podcast. Του συγκεκριμενου γνωστέ γνωστέ. Όλων, όλων. Ω. Ωραία. Ε, δηλαδή τα πολύ κλασικά, ακόμα και κάποια που έχουν λήξει. Ναι, ναι, τα χαρά. <laughs> Ωραία. <laughs> και το δικό μας δεν υπάρχει, ας πούμε, βέβαια να πούμε ότι τελευταία απόπειρα που έκανα το βάλω στο podcast.net, ακόμα περιμένω πάντηση, έτσι. Το... Στο Eτο Began. Στο ίδιο began και βγήκα δουλειά. <laughs> Τέλος πάρα. Εγώ δεν μπορώ να το ελέξω χιόρως στο YouTube, πως θα το ελέξω. Ε, τι άλλο θέλαμε, θέλαμε να πούμε. Λοιπόν ε, να. με κάποιο τρόπο πρέπει να διαπιστώσουμε από το κοινό, κατά τη γνώμη μου, ε, για μια ιδέα που είχαμε και έχει να κάνει με το να εντάξουμε ένα φόρουμ εσωτερικά του site ώστε να συζητούνται εκεί πέρα θέματα που ούτως ή άλλως συζητούνται πολύ Να πάρουμε ένα feedback Όπως επεισόδια των σειρών, κάποιο κοινωνικό θέμα που μπορεί να προκύψει και που μπορεί να ενδιαφέρει ένα μέρος κόσμου ακόμα και, ακόμα, ακόμα και ένα κανάλι για θέματα του είδους site δηλαδή θα θέλατε να υπάρχει αυτός το site και να λίγο άλλο στιγνώμη του Βασικά Πα... ναι, με τι μορφή Βασικά μπορούμε να κάνουμε το πολύ απλό, να βγάλουμε ένα post να βάλουμε σχετικά links στα άρθρα με τις σειρές κυρίως και να ζητήσουμε τη γνώμη. Δηλαδή να αφήσουμε και σχόλια στα άρθρα με τις σειρές και να πούμε κοιτάξτε εδώ πέρα και πείτε μας τη γνώμη σας. Ναι. Αυτό είναι το πόλι, το αχάρι. Που Θα να... μου άρεσε με κάποιο τρόπο να το ξέρουμε αν το θέλουν αυτό οι χρήστες. Βασικά να δηλώσει... Κοιτάσουμε να πούμε και ένα poll στο κεντρικό, στην κεντρική σελίδα του site, ναι ή όχι. Αυτό είναι και αυτό είναι το θέμα. Μπορούμε να κάνουμε λοιπόν, και το πολύ πιο απλό. Να το σηκώσουμε το forum και να το αφήσουμε για μια δοκιμαστική περίοδο ξέρω εγώ ενός μήνα Μηκαμπ. αλλά όταν αρχίσουμε πάλι να γράφουμε γιατί τώρα δεν θες θα... παίζει κάτι που να... Ε, και ε, να δούμε πασκευή. τι αφήγηση θα έχει. Μεγάλη Πασκευή έχω θα γράφω άρθρα. Πριν για το χωριό μου. Μεγάλη Πασκευή θα γράψω έναν διπλό λόγος. Γιατί αρχίζει το λόγος. Μεγάλη Πασκευή αρχίζει. Ναι, ναι, αλλά για εμάς είναι μεγάλη Πέμπτη ότι θα παχτεί. Μεγάλη Πασκευή που θα παχτεί. Τις σπάνε. Στα τις όρ Εντάξει, ποιο είναι αυτό που το κάνουμε. Όταν σε πειράζουμε βάζουμε στον γεγονός. Είναι γεγονός. γεγονός. γεγονός. Σε είναι γεγονός, σε παρακαλώ. Λοιπόν, ναι. καλά τόσο λοιπόν μπορούμε να το κάνουμε και έτσι. Εγώ κάτι άλλο άκουσα όμως. Και έως. Άκουσα το, το News Filter με κάποιος το διαθήνεις. Όχι βέβαια με την κλασική έννοια της... Το News Filter έχουμε πει και παλιότερα, σε post κυρίως όμως, όχι live, ότι έχει αποκτήσει πλέον αρκετός fan και σημαντικούς αντιμετωπιμένες αντιμετωπιμένες και... μία από αυτούς είναι η Μάρθα Λεξίου έτσι ε... όπου είναι παραγωγός, πρωτοφωνικός παραγωγός στο Ράτι Σαλονίκη να πούμε ότι έκανε αυτή πρώτα ε, κίνηση για να μας γνωρίσει και δεν είναι το αντίθετο όπως θα με περισσότεροι Κατά τη γνώμη μου έχει στρίξει πολύ και χωρίς να έχει κάποια... κάποιο λόγο να το κάνει το site Την ευχαριστούμε πολύ Την ευχαριστούμε γι' αυτό σαφώς Και ακούμε την της. Και Θα προτείνουμε και στους ακροατές να ακούνε την εκπομπή Η οποία είναι κάθε Σάββατο και Κυριακή Στο τεράδο το Σαμνίκη, βραδινές ώρες Της Κυριακής είναι πιο προσθή εκπομπή 12, 12 14, ε, το Σάββατο είναι για αρκετά νεκτεριούς τύπους 3 με 7 το πρωί 3 με 6 νομίζω. 3 με 7 είναι τεράωρη ναι, η ζώνη γιατί ναι. είναι η τελευταία ζώνη Εντάξει, Εντάξει. Είναι ευχάριστη η κομπή και οι πληγές κομματιών τουλάχιστον όσες φορές την έχω ακούσει εγώ και την ακούω αρκετά συχνά είναι αρκετά καλές και σωστές για την ώρα που παίζεται. Να πούμε δε ότι Πάντοτε, σχεδόν σε κάθε εκποπή, παίρνει κάποια νέα επιλεκτικά από το site και τα αναφέρει. Ε, οπότε... Αυτά. Είναι σαν να διαβάζει δίμιουσφιλτρ, δηλαδή, εκεί πέρα. <laughs> το διαβάζει αυτή για μόνο. <coughs> Αυτό. Ωραία. Ε, κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε για την σελήνα... Θα έχουμε και δυο 3 αλλαγές ακόμα, αλλά θα είναι η επιλεξία που είναι ακόμα. Surprise! Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε για το, για το podcast που, δεν, που είμαμε να το πούμε στην αρχή Την αναδιοργάνωσή του Τι μορφή θα είναι περίπου Ε, τες, ναι. Ωραία, ε, σε μια προσπάθεια για να κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένη και οργανωμένη την εκπομπή ε, Χωρίσαμε πλέον το χρόνο σε διακριτά τμήματα και βάλαμε κάποιες standard, μόνιμες στήλες όπου θα ακολουθούμε και κάποιες balander και κάποιες balander, ναι ας πούμε το, το, το τωρινό podcast αποτελεί το μετέχνοι αυτού του πράγματος δεν είναι ούτε στην τελική μορφή όπως θα παρουσιαστεί αλλά ούτε είναι και το τελείως ε, ας το πούμε φλου, η τελείως φλου κατάσταση που υπήρχε μέχρι τώρα ας πει κάποιος λίγο ε, ε την για... που θα υπάρχει για να μην τα πω λόγω. Ουσιαστικά, οι στάνταρ στήρμες θα είναι το συζήτηση που θα κάνουμε γύρω από ένα μεγάλο θέμα. Πριν από αυτό θα, έχουμε, θα ρίξουμε μια ματιά στην ελληνική επικαιρότητα κυρίως με headlines, με τίτλους, με ειδήσεις σε μικρούς τίτλους. Αυτό που κάναμε και πριν. Με ναι, αυτό. Ε, θα αναφέρουμε κάποια νέα από την ελληνική βλογκόσφαιρα. Ε, Πάλι σε τίτλους. Πάλι σε, τίτλους. Και μία, μάλλον ένα τμήμα του podcast, έτσι που σκεφτόμαστε, θα είναι μπαλαντέρ μάλλον, είναι το γνωρίζοντας το Web2. Θα δείτε μετά τι θα γίνεται. Γιατί το έχουμε και σε αυτό το επεισόδιο. Ναι. Είναι... Απλώς για να μην κουράσει, θα το έχουμε σε κάθε επεισόδιο. Ναι. Ίσως να το αλλάζουμε με κάποιες άλλες στήλες. Ε, παρόμοιες προοδειπίες. Πάντως, θα έχει ήδη καθιερωθεί η στήλη των προτάσεων για τη διασκέδαση του, των ακροατών του Newscast. Το θα οποίο, παραμείνει αυτό. Το οποίο θα αλλάξει λίγο. Δηλαδή, πλέον δεν θα είναι τι θα αξιστεί να δείτε στις επόμενες δύο εβδομάδες που ακολουθούν. Θα περιέχει μία πρόταση για κάποιο event. Ε, και θα καθιερωθεί πλέον μία δεύτερη πρόταση για κάποιο για κάποια ταινία ή σειρά, αν υπάρχει, που θα, που θα έχουμε δει εμείς και θα την προτείνουμε σε μορφή review. Θα ξεκινήσει νομίζω και από αυτό το podcast. Ναι. Α, αυτά πάνω κάτω. Αυτά. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε, ρίχνοντας μία ματιά στην ελληνική πλογκόσφαιρα. Η ε, Magical Land θα μας αναφέρει κλοπή ειδικού ασυνοφόρου για αρκούδη στη Βουλγαρία. Ο internetakias.gr θα μας αναφέρει ότι οι Γερμανοί δημιουργούν site το smokespoach.de στο οποίο σημειώνεται οι χώρες στους οποίους επιτρέπεται το κάπνισμα. Από το bestaola.gr μαθαίνουμε ότι μετά την εξαγορά της MySQL AB κυκλοφορεί η έκδοση 5,1 με τη σφραγίδα της Sun Υπόσχεται αυξημένη ταχύτητα κατά 20% καθώς και πολλές διορθώσεις Bugs Ξεκίνησαν διαδικασίες για την υλοποίηση του WordPress 2.6 πολλά νέα και ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά αναμένονται Ευρυζωνικό δίκτυο αναμένουμε στον ομό Λέσβου για κάλυψη των αναγκών του νησιού Και να περάσουμε στο... στη Στήλη της διασκέδασης, των προτάσεων για διασκέδαση. Αυτή τη φορά έχουμε να σας προτείνουμε μία ταινία να πάτε να νοικιάσετε. Το Ogre εγώ για αποστολής την είδαμε πρόσφατα. ήταν ε, ο ο πυρετός της ντόξας, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, Εί... ή... έτσι. έτσι δεν ήταν. δεν θυμάμαι. τέλος ε, ναι. πάντων. πάντως αν το μεταφράσουμε στο λεξί είναι ο Αγουστιάδη Κοσπίρετος. ο Αγουστιάδη θα <laughs> πούμε ότι είναι μια ενδιαφέρονση ταινία, την ίνα είναι μαζί με τον Χρήστο ε, στο σπίτι του, έχει λίγο καιρό Πού το είσαι καταλέγεις, ρομαντική κομεντή ε, Κομεντή ουσιαστικά, όχι κομεντή δεν είναι, βασικά είναι αισθηματικό αλλά ξεφεύγει από τα κλασικά, ε, από το, από τα κλασικά σενάρια όπου <laughs> έχει ήθει ευερά, θλιβερές σκηνές και τον άλλο και το άλλο Πιο πολύ μπορούμε να πούμε ότι είναι ότι είναι μια μουσική ταινία κατά τη γνώμη μου, είναι πεντημένη μουσική αλλά στο στοχεύει σε... κυρίως σε συναισθήματα Να πούμε λίγο το concept θέλω να δώσουμε... Ας δώσουμε λίγο το concept ναι ε, Ουσιαστικά είναι δύο μουσική Ο ένας είναι σε ένα συγκρότημα Ένας βιγάρι μάλλον ε, γνωρίστηκαν σε ένα πάρτι Και οι δύο είναι μουσικοί Το αγόρι παίζει σε συγκρότημα, έχει μια μπάντα ροκ ε, το κλασικό ρόκ και, και η κοπέλα παίζει είναι τσελίστρια ε, παγκοσμίου φήμης ε, απόφτος του τζουλιάρτ ας πούμε και εκείνη την περίοδο δίνουν ε, τη χάνη και οι δύο να δίνουν από μια συναυλία στη, στο, στη Νέα Υόρκη ε, στην ίδια πλατεία πάνω κάτω είναι το μαγαζί που παίζει ε, η μπάντα του ε, τύπου και αντίστοιχα η φιλαρμονική με την οποία παίζει η κοπέλα. Μετά λοιπόν τις συναυλίες γνωρίζονται σε ένα πάρτι ε, ε, είναι κεραυνοβόλος έρωτας και, και one night stand και -night ταυτόχρονα, start, έτσι. το οποίο βέβαια έχει και συνέπειες ε, οδηγεί στην δυσάρεστη συνέπεια για κάποιους και για όλους Τις της εγκυμοσύνης ε, ε, να ωστόσο, ωστόσο, οι δυο τους ε, δεν ξαναβρίσκονται μετά από αυτό για κάποιους λόγους, ο οποίος θα ο, ο, ο ακροατής στην ταινία το... και φτάμε στο σημείο που το παιδί που γεννιέται και αυτοί οι δύο ε, δεν γνωρίζουν ε, καταρχάς οι δυο τους δεν γνωρίζουν την υπάρξη του παιδιού δεν λέμε γιατί και στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή που εμφανίζεται το παιδί ε, ούτε αυτό ξέρει ποιοι είναι οι του αλλά ό,τι και οι γονείς του βλέπονται μεταξύ τους. Δηλαδή μιλάμε για τρεις ανθρώπους που βρίσκονται ο καθένας σε διαφορετικό σημείο της ε, γης, ας το πούμε, εντάξει. Ε, και προσπαθούν ε, να αναζητήσουν ο ένας τον άλλο ε, πιο πολύ μέσω συναισθημάτων και, ας το πούμε, διέστησης παρά επειδή ξέρουν αναλυτικά στοιχεία για το ποιος βρίσκεται που. Ε, ουσιαστικά έχουμε τρεις παράλληλες ιστορίες που συγκλίνουνε σε έναν στόχο, θα το λέγαμε στην ένωση τέλος πάντων της οικογένειας αυτής Να πούμε βέβαια το παιδί δόθηκε για θεσία, χωρίς να το ξέρει μετέρα, αυτό και δεν γνωρίζει την παξί του μετά το μαθαίνει και τέλος πάντων να μην τα πούμε όλα Μέσα από κάποιες συγκυρίες ο θεατής Προσπαθεί να δει αν τελικά θα είναι εφικτό να ξανασμίξουν. Α πούμε ότι η ταινία έχει και αρκετά κωμικά στοιχεία, δηλαδή έχει και βγάζει και γέλιο, και ένα άλλο θετικό είναι ότι παίζει ο Ρόμπι Βίλιαμς ένα ρόλο που δεν τον έχουμε συνηθίσει, παίζει πολύ καλά. Εξαιρετική ρε, η ηρεμία του Ρόμπι Βίλιαμς καθώς και των δύο πρωταγωνιστών, της Κέρι Ράσελ, σαν Λάιλα Νόβατσεκ, και του Τζόναθαν Rice Μέγερ, αν το διαβάζω σωστά. Στο ρόλο του Louis Connelly αυτού που έχει την ε, μπάντα. Το παιδάκι που παίζει επίσης πολύ ωραία κατά τη γνώμη μου, εξαιρετική ερμηνεία, είναι ο Φρέντι Χάιμορ. Και στην ταινία έχει δύο Το κανονικό που είναι η Taylor και το Oggo Straß που βγήκε και ο τίτλος της Σερβίας. Ε, Τι άλλο <άνω> πούμε. Μία ώρα και 40 λεπτά πολύ ενδιαφέροντα δηλαδή για τρατάει το απόγευμα κάποιου κάνει το απόγευμα κάποιου πολύ ενδιαφέρον και μπορείτε να τη δείτε είτε σε πιο προσωπική στιγμή ας πούμε, είτε και με πολλούς φίλους πάλι το ίδιο δούμε να μην τη δούνε να μην τη δείτε αν έχετε χωρίς πρόσφατα αν είστε χωρίσματα ή αν τα έχετε αν έχετε πρόσφατα κάνει σχέση ή δεν είμαι σίγουρος πώς θα λειτουργήσει. Δηλαδή μπορεί να το δεις α πούμε σαν το πολύ καλό πλάνο που δεν το πέτυχα οπότε αν είσαι λίγο καμμένος και κατηστραμμένος να έχει αντίθεση από το πλέον. Ωραία. Άγγελα να τη δει και εσύ. Yeah, okay. Μόνος όμως. Τιμωρία. <laughs> το δολοφονικό βλέμμα. Καλά. Ε, δεν έχουμε άλλη πρόταση για αυτό ε, ε, το podcast. Μα συγχωρείτε. Γιατί με τις, ε, λόγω των δουλειών που κάνουμε για την μετακόμιση είμαστε λίγο αργά, αποδιοργανωμένοι. Οπότε τη δείτε την και... δεν ξέρω. δείτε την και προκρίνετε να εσείς. Ναι, πώς <laughs> ήταν τα βίντεο responses, κάτι yeah. uh, movie response ή audio comments, κάτι που θέλουμε και εγώ. Ναι, οπότε. ναι, ναι. Εγώ έκανα όμως έτσι. Σωστό. στο πρόκειται βίντεο, βγούμε δεν θυμάμαι πότε ήταν. Τέλος πάντων αυτά από τις προτάσεις της διασκέδασης. Και ας περάσουμε τώρα στην ε, στήλη έκπληξη που προαναγγείλαμε, ε, που μάλλον θα μονιμποιηθεί από το επόμενο podcast που ελπίζουμε να γίνει και πιο οργανωμένο Ωραία, η στήλη αυτή θα λέγεται ε, το πεντάλεπτο του Web2 έτσι έχει οριστεί να τηλεφορείται και θα προσπαθούμε μέσα σε ένα πεντάλεπτο ουσιαστικά να δίνουμε στον χρήστη πληροφορίες για μια web υπηρεσία διαφορετική κάθε φορά. Ωραία. Ε, αυτό το αποφασίσαμε φυσικά σε αυτή τη φορά το WordPress δεν θα μας πιάσει, γιατί το podcast είναι κάτι διάμεσο από αυτό που θέλουμε να πετύχουμε και αυτό που κάνουμε. Ναι, ναι, λίγο λιγότερο, λίγο περισσότερο. Ε, ναι, αλλά γενικά θα το οργανώσουμε ώστε να είναι έτσι. Ε, να πούμε ότι η ιδέα προήλθε από το γεγονός ότι πλέον έχουν βγει άπειρες web υπηρεσίες. Να πούμε πολλές από αυτές, εγώ τις θεωρώ και άχρηστες και άλλοι Ωραία Και κάποιες άλλες θεωρώ καλές αλλά μη πολύ γνωστές Οπότε το, το, αυτή η στήλη έχει ως στόχο να δούμε είναι. κάποιες από αυτές που ενδεχομένως Ή είναι πολύ καλές ιδέες Ή είναι πολύ άχρηστες Ή χρήσιμες Τις πολλές πιστεύω δεν θα τις πούμε έχει δηλαδή. Ε, για να γελάσουμε λίγο Εντάξει, μπορούμε κάποια στιγμή πώς να κάνουμε Πώς η σημαίνει η συμφωνα με Πώς και κάνουμε δύο φιέρμα ε, και, ε, πολύ ναι, φεσίδη, κάπως έτσι. και πολύ ενδιαφέρον, αλλά και άγριστης ας πούμε λίγο ε, περισσότερες δρομές και κρίνουμε μετά λοιπόν η υπηρεσία που θα ασχοληθούμε σήμερα είναι η Tracker Tracar το... ναι. λοιπόν. η διεύθυνση είναι www.tracar.nl είναι ολλανδική υπηρεσία αλλά όλο το σύστημα είναι αγγλικά μέσα στο Μάιο αυτό και για πες τι κάνει ε, η υπηρεσία αυτή ε, έχει σαν στόχο να δίνουν οι χρήστες τη στίγμα για το που βρίσκονται ανά πάσα στιγμή. Ωραία. Δηλαδή, ε, πώς και το Twitter λέμε τι κάνουμε κάθε στιγμή θεωρητικά, <laughs> μόνο που αυτό είναι πιο αυτοματοποιημένο. Τώρα, ας πούμε λίγο, λίγο στη λογική του πώς δουλεύει. Αρχικά, ο χρήστης χρειάζεται κάποια συσκευή που να έχει σωματωμένο GPS είτε κινητό είτε κανονική συσκευή είτε στο αυτοκίνητο το σύστημα ναι ε, οπωσδήποτε είναι ένα James κινητό Sports, σωστά οπωσδήποτε ένα κινητό το οποίο να συνδέεται στο ίντερνετ και ένα λογαριασμό στο tracker. ωραία, ε, από εκεί και πέρα ε, χρησιμοποιεί την, το στίγμα που του δίνει η GPS συσκευή ωραία, και μέσω κινητού Στέλνει το στίγμα αυτό στην σελίδα, από ό,τι κατάλαβα. Ε... Στην... Στο software που κατεβάζει για το... για το κινητό, με το οποίο συνδέεται με το tracker, μπορεί να χρησιμοποιήσει, να δημιουργήσει μάλλον, μια λίστα φίλων στους οποίους, οποίους θέλει να φαίνεται το στίγμα του. Οι οποίοι δηλαδή μόνο αυτοί θα έχουν την εύχη, ναι. τη δυνατότητα προφανώς να βλέπουν πού είναι αυτός. Προφαρές αυτό για λόγους προσωπικών δημομένων. Ε, ναι, δυναμένων. μην ξέρω καθένας τώρα και λίπα. Έχει, έχει γίνει συγκεκριμένο. Ωραία, τώρα, από ό,τι αυτό... λέει τους... Πλάκα, πλάκα. Mm -hmm. Έτω που μου σε τέλεσε, ας πούμε σε τέλεσε. Με βάση στο site, αυτά που μπορεί να κάνει κάποιος που έχει ένα λαγριασμό και όλα τα παραπάνω που είπαμε είναι να δείχνει το στίγμα του ανά στιγμή αλλά και το που ήταν και το ιστορικό βρήν, το ιστορικό στιγμή των κινήσεών του ε... να παρακολουθείτε αυτό το στίγμα είτε από, το, από κάποιο κινητό είτε από το ίδιο το website του TrackR και να βλέπεις ουσιαστικά και οι φίλοι του αυτόν αλλά και αυτούς τους φίλους του που είναι Σωστά Δηλαδή άμα γίνεται στο πού είναι επειδή μου φτάνει ή είναι ναι, ναι. ο Ωραία, να, να, δι... να βλέπεις τις δικές, σου, τα δικά σου, τις δικές σου γραμμές κινήσεων καθώς ταξιδεύεις, δηλαδή που έχεις πάει Αλλά και στατιστικά όπως πόση απόσταση με τη ταχύτητα ε, και διάφορα τέτοια, πόσο χρόνο σου πήρε και όλα αυτά ε, Μαθαίνεις με κάποιο alert όταν κάποιος φίλος σου έχει, αρχίζει να δίνει στίγμα για το που βρίσκεται π.χ. μπορεί να ξέρεις ότι κάποιος φίλος θα κινηθεί προς Χαλκιδική και με το που ξεκινάει βλέπεις την πορεία του Με διε... λαμβάνεις ένα alert ότι ξεκίνησε και από εκεί και πέρα βλέπεις πώς πάει. Και επίσης μπορείς να σημειώσεις μια συγκεκριμένη περιοχή και να σε ειδοποιεί όταν κάποιος από τους φίλους σου μπαίνει σε εκείνη την περιοχή. Ωραία. Ξω, άμα ξέρεις ότι πλησιάζει επειδή σου στο σπίτι σου και τον έχεις καλέσει, ε, βάζεις φωτοαλεκτ και σε ξυπνάει η πηδή Ναι. Επίσης μπορείς να κάνεις ατάσεις φωτογραφίες σε συγκεκριμένα spots της διαδρομής που κάνεις για να δείξεις ενδεχομένως τον άλλον από που περνάς και τη βλέπεις εκεί Αυτό αρκετά χρήσιμο, έτσι. Mm -hmm, ναι, αυτό είναι πολύ καλό. Ε... Και μπορείς να στέλνεις απευθείας ενημερώσεις σε Twitter, Hives και τέτοια πράγματα ε, ε, Όσο είσαι είναι online, όσο και, και, online αυτό, και στα δύο Να περιλάβεις ένα χάρτη με, την, με, το, με, το, με το τερινό σου στίγμα ή με τη διδρομή σου σε ένα δικό σου blog Οπότε να αφήσεις οι λες, παιδιά, παρακολουθείτε από εκεί, τι κάνω, έτσι. Όλο αυτό είναι δωρεάν, έτσι δεν είναι σήμερα. Για προσωπική χρήση, όμως. Για προσωπική, εντάξει, ναι. Προφανώς δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να βγάζεις λεφτά. Ε... Πάντως είναι πολύ χρήσιμο σε κάποιες περιπτώσεις η τέτοια. Παρόλο που είναι υψηλό βλακή, πούμε, να ξέρει ο καθένας ε, που είσαι... Εντάξει, ήδησε... ναι. Γενικά, για να το πει ότι το κάνω για φιγούρα, mm. δεν αξίζει. Αλλά άμα θες να το χρησιμοποιήσεις πραγματικά, δηλαδή... Σκέψου ότι είσ και μπορείς να βλέπεις που είναι όλοι οι υπάλληλοι σου, που κάνουν ε... ποιος. Αν σε αφήσουν οι υπάλληλοι. Ναι, επεφανώς. Αυτό δεν θέλω. Αυτό είναι και άλλο, ποιοι στα ταξί που έχουν χρησιμοποιηθεί, να στέλνουν στίγμα για το που είναι, τι κίνηση κάνανε και να... Ναι, ή να πελάτης ίσως. ανάλογα ίσως να που Ναι, λοιπόν, να κάνεις μια υπηρεσία, αυτή την υπηρεσία του που καλείς ταξί, να την κάνεις λίγο πιο αυτοματοποιημένη και ο χρήστης να δηλώνει που είναι Yeah. Και να βλέπεις ποια ταξί είναι κοντά σου, να πατάς και να τους έχει έναν alert από τουνού, ας θέλετε άδεια. Γι' αυτό μόνο το στίγμα το κινητής της στιγμής χρειάζεται, με GPS χρειάζεται. Όλη τη διαδρομή που έκανε, που σου πατάει. Η διαδρομή μου, το στίγμα. Δηλαδή εγώ είμαι εδώ, όσοι είναι γύρω μου. Όχι, να το βλέπεις από το κινητό σου αυτό. Και να καλείς όχι μέσα από υπηρεσία, από κέντρο, μόνο σου. Ας μόνο σου. Ναι, μόνο, δηλαδή θα λες ρε παιδί μου ή ακόμα καλύτερα να πατάς α πούμε κλείση, να στέλνει ένα broadcast και να πηγαίνει στο πιο κοντινό, απευθείας. Αυτό εδώ. Mm. Τώρα βεβαίως αυτά εντάξει, είναι λίγο επιστημική φαντασία γιατί είναι πως οργανωθούν, αλλά γίνεται. Επίσης, άμα κάποιος έχεις στήσει το ραντεβού μπορείς να δεις άμα, Λευκά, αυτό, ναι. άμα είναι Λευκά, ναι, σπίτι, είχες, ας το πούμε, ή <laughs> οτιδήποτε. <laughs> ναι, ή άμα σου λέει, άμα σου είπε κάποιος ότι χθες το βράδυ ήμουν σπίτι, <laughs> γιατί μην καλώς το τσεκάεις. θεωρώ πολύ καλό αυτό που μπορείς να κάνεις σε τις φωτογραφίες, και κάποιος είναι δημοσιογράφος ας πούμε, πάνε να κάνε ρεπορτάζ στο κόσοβο ή οτιδήποτε yeah. μπορεί live να στέλνει δεδομένα του τι έχει λαμβάνει. Για τουρισμό πας yeah. κάποια άλλη yeah. πόλη λοιπόν και yeah. βάζει yeah. φωτογραφίες, μνημεία και τέτοιο, το set και τι τέτοιοι. Yeah. Ε, γενικά ε, έχει ενδιαφέρον yeah. yeah. και να μπορείς να βρεις τέτοιο. Συσκευή yeah. με GPS και σύνδεση στο yeah. Intel. Και επίσης δεν ξέρω όταν έχεις δύο ξεχωριστά πράγματα πώς τα συνδέεις. Αυτά έχει το Bluetooth, Bluetooth θα... να επικοινωνούν yeah. κάπως. Αυτό κάπως έτσι εγώ δεν Ή εκτός άμα καταγράφει το GPS το τέτοιο. Λογικά είναι καλώδιο είμαι bluetooth, δεν μπορείς αλλιώς Αλλά είναι ταυτόχνηση δεμένε Ναι, αυτό λέω μήπως συνδέεις το... το GPS με το κινητό, με bluetooth Και παίρνεις το στίγμα τόπο εκεί ναι. Οπότε απλά ουσιαστικά, παίζει το ρόλο του ενδιάμενος το GPS Βέβαια τώρα έτσι με, το... με τα smartphones και με αυτά μπορείς πολύ εύκολο ε, να τα έχεις Ε, έχει ένα. ένα κινητό που έχει GPS, αρκετά έχουν υπέρα Ε, ναι, αυτό Ε, το κάνεις Κάτι άλλο? Δεν νομίζω Αυτά... Και σε αυτό το σημείο λογικά πρέπει να τελειώσαμε για σήμερα Σε ένα, ε, όχι και τόσο standard ε, podcast ε, Ωστόσο, εντάξει, θα βγει αρκετά μικρό από ό,τι βλέπω Είναι καρκετά μικρό, έχει απλά 5-6 λεπτά λιγότερο από ό,τι συνήθως Ναι, κάπου εκεί ε, έχει ε, και το ενδιαφέρον πάντως. Είναι ουσιαστικά Άξιδο. το βήμα μετάβασης όπως το καινούριο που ελπίζουμε την άλλη φορά να το έχουμε πετύχει, να το έχουμε επιτεύξει. Ε, γενικά παρουσιάσαμε αρκετά νέα στοιχεία μπορώ να πω και σαν βέτα μορφή άν μπορούμε να το πούμε. Ε, δηλώσαμε πρόθεση για το τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Ε, και θεωρώ ότι πάμε καλά δηλαδή μέχρι στιγμής. Αυτό. Αν και δεν είμαι και πάρα πολύ κατάλληλος για να το πω αυτό αλλά έχω την αίσθηση τουλάχιστον ότι εγώ είμαι ευχαριστικό από το αποτέλεσμα πάνω κάτω. Ε, θα δούμε πώς θα πάει. Αφήστε και στα σχόλιά σας. Ό,τι to comment απλά με κείμενο. Και βλέπουμε. Μπορείτε να το... θες να πεις κάτι άλλο. Όχι. Πες αυτό που θες να μπεις και θα το συμπλώσω. Όχι, απλά το κλείσιμο. Ήταν το... Τρέκος στο δεύτερο επεισόδιο του podcast. Το επόμενο θα είναι στις 5 Μαΐου. Οπότε... Μπορείτε να βάλετε τα χρονόμετρα να μετράνε αντίστοφε. Εδώ ήμασταν ο... οι Άγγελος, Απόστολος και Χρήστος. Οπότε... Μέχρι την επόμενη Δευτέρα... Είσου το έφασιν.